Κάταν στην πόλη, η οχτρή, του νόμου η οχτρή, και εμεί με τα κούσπου, τα μέση μέρια. Πήκα πόλη, η στα σπίτια η Και τους η δορκεγι χωρίς ιδέα. Κλέψανε λένε όλοι μας <Κι> κλέψανε <Κι> κλέψανε <Κι> αυτοί που τους πίστεψανε κλέψαναν άπειρη παιδιά συνταξιούχη και περιμένει <Κι> μιστοτι <Κι> προνομιού. <Κι> Δεν μπήκαν απλώς στην πόλη οι οχτροί Μπήκανε μέσα στα σπίτια Μέσα στα πανεπιστήμια Μέσα στα σχολεία Και μας παίρνουν τα παιδιά Είναι ο Ριελε να κανέλη το μικρόφωνο Συντετριμένη σήμερα και είναι πρώτο μηνιά Σας εύχομαι από καρδιάς καλό μήνα Σας εύχομαι να μην το ζήσετε ούτε στους χειρότερους των εφιαλτών σας Ούτε τους μακρινότερους των συγγενών σας Ούτε τους Κινέζους που δεν ξέρετε Και τους λάπονες που δεν ξέρετε Σήμερα η εκπομπή Είναι εξαιρετικώς αφιερωμένη Σε δύο παλιγαράκια Που χάσαν τη ζωή τους Έχοντας φύγει από τα τέσσερα σημεία Του ελληνικού ορίζοντα Για να πάνε να σπουδάσουνε Στα ταιοι Λάρισσας Και πέθαναν παγωμένα Από τη φτώχεια Σε ένα μαγκάλι κομμένο μισό Γιατί για να Και να σηκωθείς και τη Χαλκίδα Να πας στο τέι της Λάρισσας Να κάτσε με τα φυλλαράκια σου Να πίνεις ενδεχομένως και μια μπίρα Να μην έχεις να ζεσταθείς Να κόβεις ένα θερμοσίφωνα στη μέση Να βάζεις ένα μαγκάλι για να ψήσεις κάτι Να λαδώσεις τα ντερό σου Και μετά να χάνεις τη ζωή σου από τις αναθυμιάσεις Κάτι σάπιο, πολύ σάπιο Υπάρχει στο βασίλειο της Ελληνομαρκίας Η Μαρία ψάλτη είναι στον ήχο, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελισάβετης Ηλιοπούλου και η Βάνα Ρεσβάνη. Στη μουσική επιμέλεια σήμερα έχει εξαιρετική μουσική, ούτε να το ξέρετε έπεσε μέσα καρδιά. Σε αυτό που νιώθω, σε αυτό που νιώθετε, όσοι έχετε πια το κουράγιο να ασχοληθείτε με τέτοιες ουσιαστικές ειδήσεις, τις πραγματικές επιπτώσεις αυτού που όλοι λένε τόσο εύκολα κρίσεις και δεν είναι μόνο το μνημόνιο. Και το λέω από τα βάφη της καρδιάς μου και με πονάει γιατί αρχίζουμε σιγά σιγά και ως πολίτες και ως καταναλωτές του πληροφοριακού προϊόντος να ταυτιζόμαστε με το τέρας. Έλεγα μόλις πριν από λίγο και εγώ δεν λέω άλλα πίσω και άλλα μπροστά αλλά όξω από το μικρόφωνο και άλλα μπροστά στο μικρόφωνο. Με πειράζει πάρα πολύ ιδέα ότι πριν από μόλις μερικά χρόνια δεν λέω πολλά, πριν από καμιά δεκαριά χρόνια σε αυτήν εδώ την ίδ Αν ακούγαμε γι' αυτό που λέμε ιαδιαζόντωση δεχτέ, είτε οι δημοσιογράφοι είτε οι πολίτες καταναλωτές του δυστυχώ δημοσιογραφικού, παύλα πληροφοριακού, παύλα, infotainment, παύλα, προϊόντος που λέγεται είδη υπάσει φύσει και μορφής, Θα μας σηκονόταμε η τρίχα. Αναρωτιόμαστε μεταξύ μας με κανένα δύο παλιότερου συναντέλφου, τη ηλικίε μέσα και λίγο νερό θα το δείχναμε το πρωτοσέλιδο. Τον έκαψε, τον έβρασε, τον πέρασε από το και μετά τον πέταξε στον υπόνομο. Εδώ θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια για έναν ανθρωποφάγο με αντίστοιχο δολοφόνο στη Σιβηρία και δεν άντεχες ρε παιδί, δεν το σήκωνες το πρωτοσέλιδο, θα το δείχνες. Θα παίρναγε έτσι αυρόχης πως Στην Ελλάδα, του 21ου αιώνα, του 2013, τα υπόλοιπα δεν με ενδιαφέρουν και δεν με αφορούν. Αν οι άνθρωποι δεν έχουμε καταφέρει να γίνουμε κτήνοι. Τα παιδιά αυτά που χάνονται, δηλαδή, τι πρέπει να τα αναγορεύσουμε σε ήρωες... Ε, πήγα περάσαμε και από τη φάση να κάνουμε ηρωική κάθε μορφής αυτοκτονία. Δηλαδή κάθε μορφής αδυναμία να αντέξει κάποιο ενδεχομένω την κρίση, το πρόβλημα χίλια δύο άλλα πράγματα. Και π, τι, τι θα μου πείτε τώρα εμένα, ναι, ότι το παιδί αυτό που πήγε να σπουδάσει και κάτι και από τη φτώχεια, τι είναι. Θα τον χωρίσω, θα του πω ότι γέννηση ήταν, τι δεν ήταν, ποιο σπούδαζε, πιο δεν σπούδαζε. Δεν είναι ένα νέο παλικάρι που πάει στην άλλη άκρη γιατί άλλη άκρη είναι πια. Όταν δεν έχει να φάσει άλλη άκρη. Οταν δεν μπορεί να πάει ξέρω εγώ από την Αλεξανδρούπολη στα Γιάννενα και από τα Γιάννενα στην Κρήτη. Και θες μια περιουσία. θέλεις δύο φορέ: τον κατότατο, τον ανώτατο, το μέσο, τον περιτσοκομένο, το μήτσοκομένο, τον νόμιμο, το μηνόμηνο, το ματριχένιο, το μήμα τριχένιο, το στουρναρέ, το μιστράει το μισθό. Ούτε άλλο καταγίνει από τη μία άκρη στην άλλη. Και όμως δεν νομίζω ότι έχουμε τον απαιτούμενο σεβασμό. Είναι αυτό που έλεγα. Και θα, αν, αν είχα εντό θα το έκανα. Και τι φωτογραφίε του στέβαζα. Και τα ενώματά τους τα έβαζα. Για να ταυτιστεί και κάθε μάνα και ο κάθε πατέρας με το πρόσωπο που έγινε θύμα μιας γενικευμένης, ηθικής, πολιτικής, οικονομικής, ε, ιδεολογικής κατάπτωσης. Κατάπτωσης, ένα ολοστρόγγυλο μηδέν. Ήταν κάποτε μια χώρα. Λόγια και μουσική του Βαγγέλη Κορακάκη Ίσως γιατί άρχισε σιγά σιγά να περνάει και στον τόνο και στους δρόμους και στη μουσική. Το ήταν κάποτε μια χώρα Καλήν ώρα σαν και τώρα που υπήρχαν παλικάρια δυνατά σαν τα λιοντάρια. Είναι το δίσκο του Κοραγάκη με γενικό τίτλο «Χωματόδρομος» Υπότιτλοι <σομίου> AUTHORWAVE Tack till Λιακάδα λοιπόν Επειδή αυτός ο τόπος είναι γεμάτος αντιφάσεις Και επειδή όταν έρχεται το κακό και πλημμυρίζει Γιατί αυτό είναι κακό Είναι σύμφορά να χαθούν δύο παλικάρια από ένα μαγκάλι Και να σπουδάζουνε λέει στο ΤΕΗ να, να μην προλάβουν να σκεφτούνε Προσέξτε τι σας λέω Να μην προλάβουν να σκεφτούνε Δεν μπορεί να μην το ξέρανε και τεχνολογικά Θα μου πείτε έχουμε φτάσει Να μην ανταλλάσσουμε μαζί μας τέτοιες γνώσεις Δεν σκουβεντιάζουμε. Τώρα έχουμε το Wikipedia, έχουμε το ίντερνετ. Έχουμε το Κατάλαβε, δεν, δεν, δεν ακούσει πια τη γιαγιά τον παππού, τον μπάρμα σου, το κάποιον στο χωριό. Ακόμα και όταν πηγαίνει για τουρισμό ρε, παιδάκι Με τους ανθρώπους να σου πούνε έταξει το μγκάλι να θυμιάσει, μην το βάλεις μέσα τα λουλούδια στο νοσοκομείο 45, μην ταφήνει μέσα το βράδυ στο δωμάτιο, με κλειστή την πόρτα. Δηλαδή, ότι μπορεί και να πεθάνει από αυτό. Παλιά σου λέγανε. Το πρόσχετο Ναετό, μην μπαίσει. Στα... Αυτή είναι η γνώση που χάθηκε. Αυτό είναι. Αυτή είναι η τεχνική πραγματικότητα Πάνω στην οποία την πατάμε Και γινόμαστε χάλια Αυτός ο τόπος έχει τόσες αντιφάσεις Λέει αυτός ο τόπος όπως ήτανε λέει το τραγουδικά ποτέ ήτανε και έκανε λιοντάρια Κάνει ακόμα λιοντάρια Εγώ θα σας μιλήσω για ένα λιοντάρι σήμερα Και έχω για ένα βιβλίο του Και όταν λέω λιοντάρι το εννοώ Λιοντάρι Όταν λέω παλικάρι το ενώ. παλικάρι. Το όνομα αυτού Τεύκρους Μιχαηλίδης Το ταπινό του Εξαιρετικό επάγγελμα, ηρωικό επάγγελμα, εκπαιδευτικός και μαθηματικός. Η επιλογή του εξεκολουθεί να δάσκη στη μέση εκπαίδευση. Ταλέντο του, η συγγραφή. Απ' τα μαθηματικά μυθιστορήματα. Τον παρακολουθώ χρόνια, τον διαβάζω. Ήθος, ύφος, γραφή, ταλέντο. Δεν είμαι εύκολη στα κοπλιμέντα. Και πιστέψτε με, δεν παρασέρνω τους δικούς μου ενθουσιασμούς. Και δεν είναι ποκιμενικό το κριτήριο, είναι ένας άνθρωπος αναγνωρισμένος από πολύ σοβαρότερους, ενδεχομένως και πολύ ικανότερους και πολύ δικότερους από απομένει. Εγώ σας μιλάω σαν αναγνώστη, ένας ανθρώπου που δεν τον ξέρω στο πρόσωπο, δεν τον έχω χαιρετήσει ποτέ. Δεν είναι δηλαδή ένας άνθρωπος που τον ξέρω για να έχω τέτοιου τύπου ποκιμενική προσέγγιση. Είναι ο άνθρωπος που έχει έκδοση το τελευταίο του βιβλίο και λέγεται ο Μέτικος και η Σιμετρία. Έχω φτάσει στην 100 και έχω ενθουσιαστεί έχω, υπάρχουν δύο νύχτες που έχασα και λίγο τον ύπνο μου για να διαβάσω και να ξαναδιαβάζω σελίδα πράγμα εξαιρετικά σπάνιο, αλήθεια σας το λέω ο Μέτικος και η Συμμετρία λοιπόν θα σας ταξιδέψει από το Αντάπαζαρ της Μικράς στην Ιταλία του Μεσοπολέμου στην Ισπανία του Εμφυλίου στη Γαλλία και ο θα γνωριστεί με Θα μοιραστεί μαζί τους το πάθος για τη συμμετρία Θα διαβάσει με κριτική ματιά το κίνημα των Μπουρμπακή Το μαθηματικό ρεύμα του καιρού Δηλαδή πώς θα σας το πω Και τίποτα να μην ξέρεις από μαθηματικά Εγώ κάποια στιγμή συνάντησα μέσα στο βιβλίο Την εραλτική συμμετρία Και άρχισα να ισορροπώ ε, σκέψεις, αισθητικές Και μία προσέγγιση Θα μου πείτε αγαπάς πολύ και τα μαθηματικά Ναι, είναι αλήθεια ότι αγαπάω τα μαθηματικά Αλλά όταν τα μαθηματικά περάσουν πάρα πολλά χρόνια και χάσει τι βασικέ γνώσει μπορείς να έχει από το σχολείο. Μπορεί να τα πλησιάσει μέσα από τη γραφή του τέσου Μιχαλίδη. Θεωρώ ότι για την εκπομπή που έχει πέντε βιβλία από το, την καλοσύνη των εκδόσεων πόλη για να τα κληρώσω σήμερα και σας παρακαλώ πάρα πολύ επειδή είναι και εξαιρετικό το όνομά του. Γράφετε real, αφήνετε κενό γράψτε συμμετρία γιατί αυτή είναι η ουσία είναι ο τέσρο Μιχαλίτη. Θα μπορούσα να σα πω να γράψετε και τέσσερο Μιχαλίτη. Αποκλείται να ξεχάσετε το τέύρο. Αποκλείται. Ω όνομα. Επειδή είναι από τα πολύ ωραία τα δικά μας. Λοιπόν, γράψτε ο Μέτικος και η συμμετρία είναι ο τίτλο, γράψτε real σημεία και ενώ το στέλνετε στο 54% καλή ανάγνωση και μια χάρη. Όσοι το διαβάσετε, συτιστήσει συστήσετε το και σε άλλου. Είναι από τις πάνε περιπτώσεις που τα βιβλία αξίζουν τον κόπο. Θα αναφερθώ στα μήνυτά σας αμέσως μετά, γιατί αντίλογο στο τραγούδι που ακούσατε και στο δράμα είναι ογκουρί. Βρήκα εξαιρετικό το τραγούδι. Ευχαριστώ την αδελφή μου που το γνώρισε ότι το έχω ξανακούσει. Εσύ μπορεί να το έχετε ακούσει κάποια από σα. Η στίχη η μουσική είναι του Πάνου Φορτούνα Στο τραγούδι είναι η εξαιρετική σωτήρια Λεονάρδου και ο εξαιρετικός Πάνος Φορτούνας Έχω ένα φίλο κολυτό που χρόνια το πεδέει και με τα φράκια του παπάκτο κόσμο ταξιδέβει. Ναι, η όργηκαν παντού μπακράτημα Το μόνοπάτι του φωτό πήρε να δει που βγάζει. Έχω ένα φιλο κολητό που χρόνια το πεδέει. Και με τα φράγκα του μπαμπά Το κόσμο ταξιδεύει Νέα η ορκή κάτμα του Παγκράτη διχλεύει Θεκάζει Το μονοπάτι του φώτος Ήρε που βγάζει Χρόνια δεν άκουγα γι' αυτό Ως μια μια όταν Ο ταχύδρομος μου φέρε Gramma av den Indien Είναι μια ουτοπία Ένα παιχνίδι του μυαλού Και ο πόνος και η ευτυχία Γνώρισα ένα μπαμπαϊνδό Που δια της ενεργίας Με έμαθε να ύπταμε Πάνω απ' τας δυσκολίας μου να αγαπώ να έχω κρεβάτι και να αγνατεύω τη ζωή μέσα από το τρίτο μάτι Α, ρε, βου, η ζωή δεν είναι αλλού η μπάμπα Είναι μία Άλλη πράξη και άλλο η θεωρία. Να λοιπόν εδώ, εγώ πρέπει να περάσω σε διαφημίσεις Εσείς συνεχίζετε, γράφετε real, αφήντε κενό συμμετρία Στο 54% θα μετά τις διαφημίσεις Είμαι πολύ τυχερή που στη Λάρισα η συνάδελφος Δήμη, Δήμητρα Τζιότζου Έχει το ρεπορτάζ για τα παιδιά που χάθηκαν Δεν αυτοκτόνησαν, προσέξτε Δολοφονήθηκαν κατά την άποψή μου Δολοφονήθηκαν από ένα σύστημα, συνολικά σύστημα Αυτό που πολύ ευτεύστοχα κάποιοι μπορεί να λένε ο καπιταλισμός ηλίθιε τα μάσησε τα παιδιά. Τα μαζί με το μαγκάλι και κυρίως τα δηλητηρίασε. Τις έκοψε την αναπνοήρη παιδί μου το καταλαβαίνετε. Δεν το χωράει ο νους μου. Και επομένως έτσι αποφάσισα σήμερα αφιερώντας αυτή την εκπομπή χάρη στη δήμητα της Γιώτζου να το πάω το μαχαίρι όσο γίνεται πιο βαθιά. Θέλω να τελειώσει η εκπομπή και να Είτε έχει, είτε δεν έχει παιδιά, είτε είναι μικρά, είτε είναι μεγάλα. Γιατί αντί για καλό μήνα, όπως κάποιος επισημαίνει, όφιλα να έχω πει καλή επανάσταση. φύγε οι αφημίσεις. Να είμαστε λοιπόν εδώ, αρχίζω και απέναντα μηνύματά σας. Θα σας πω κάτι που θα ακουστεί παράξενο. Χαίρομαι που πονάτε. Και δεν με πολύ από εσάς μπορεί να λέτε και ακραία πράγματα. Άλλος λένε να σκοτώσουμε τον Σαμαρά, άλλος να σκοτώσουμε τον Ακούστε Αν εκφράσετε έτσι τον πόνο σας Τότε θα μεταθέτετε και μια ενευθύνη αυτή δεν προέκυψαν Κανένας από αυτούς από Παρθενογένεση Τμήμα των δικών μας λαθών είναι Η ανοχή σε αυτή την πολιτική Μπορεί να είναι επίσης τμήμα των δικών μας λαθών Κάποιος μου θυμίζει Ότι ένα κοριτσάκι Στην Σε μια περιοχή της Ελλάδας πέθανε Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο Και αν δεν το είδα Δικιά, δικιά μου η ευθύνη Να το αθρήσω σε αυτά τα θύματα Ναι ένα 16 άχνο κορίτσι Στο Σπαρτό της Αμφιλοχίας Από το τζάκι που πήρε φωτιά στο σπίτι τους Και δεν προέβαινε να σωθεί Οι άνθρωποι καίγονται Οι επιστήμονες βγαίνουν και λένε ότι λένε, Η φτώχεια είναι το όπλο Η φτώχεια Και η φτώχεια είναι ότι φέρνει και Φέρνει και άγνοια Πάω στη Δήμητρα την Τζιότζου Στη Λάρισα Καλημέρα Δήμητρα Καλημέρα, έτσι λένε και όλοι οι άνθρωποι σήμερα εδώ Πονάμε, αλλά εμείς φταίμε για όλα Γι' αυτό που έγινε χθες το απόγευμα Φταίμε εμείς και κανένας άλλος Ναι, ξέρω τώρα, μπορούμε να πάμε και στο Άμγε Ξέρανε ότι δεν ξέρανε το μαγκάλι να ανοίξουν την πόρτα Να σου πω κάτι, όταν σε τρώει η φτώχεια και το κυνηγητό Και πας στην άλλη άκρη Και βράδυ βάλεις μέσα το Επειδή έχεις φάει Θα για... να δεν Τα άλλο τρόπο. Ε, δούλευαν, προσπαθούσαν να βρουν περιστασιακές δουλειές ε, ήταν όμως όλο άνεργα, οι οικογένειές τους είναι πάρα πολύ φτωχές χαρακτηριστικά θα σου πω ότι η μητέρα ενός α, τραυματία του Γιώργου του Πορμπέσκου από τα Χανιά mm. μεγαλώνει, είναι, έχει δίδει μου άδροφο, ο αδερφός Γιώργος ε, μεγαλώνει τα δύο της παιδιά από τα 6 τους χρόνια δούλευε σαν καθαρίστρια η γυναίκα έκλεισε η καφετέρια που δούλευε στις 9 Δεκεμβρίου της χρωστούσαν τα δ Και το μόνο που κατάφεραν να τις δώσουν ήταν τα εισιτήρια για να μπορέσει να έρθει να δει το παιδί της. Χανιά Λάρισα. Είναι, είναι τραγικό. Είναι, είναι τραγικό Δημήτρα. Και οι άλλες Ο... οικογένειες, δηλαδή, είναι οικογένειες. Οι άλλες οικογένειες. Ε, για τον Σάββα Παπαδόπουλο είναι mm. ένα από τα παιδιά που έσβησε χθες ε, το βράδυ. Ξέρω ότι η μητέρα του δούλευε ως μαγείρισα. Mm. Πριν από λίγους μήνες όμως απολύθηκε όπως χιλιάδες πλέον ανθρώπων που απολύονται καθημερινά. Ε, και οι υπόλοιπε οικογένειε. Ήταν ο νύχτο ο Πολυχρόνη από τη Χαλκίδα, ένα από τα νεκρά παιδιά, ο Αλέξανδρος Παπάσα από τα Γιάννενα, ο οποίο είναι στην καλύτερη κατάσταση από όλου. Ο Ελευθέριος κλείνει επίσης από τα χανιά και ο Γιώργος Ο Πορμπέσκου που σας είπα ο οποίο έμεινε μαζί με τον το Σάββατόλο στο ίδιο σπίτι, τα παιδιά μένα απέναντι. Mm. Και προσπαθούσαν μόνο του γιατί οι οικογένειε του ήταν φτωχέ, μόνοι του, να μπορέσουν να συντηρηθούν, βρίσκοντα πέσει στι εκέ δουλειέ τη καφετέριε είτε Και τα βράδια μαζευόντουσαν στο σπίτι, προσπαθούσαν να ζεσταθούν με όποιο τρόπο μπορούν, γιατί στον οικοκυρά τους έλεγε θα βάλετε πετρέλαιο, εκεί έλεγαν δεν μπορούμε να βρούμε ούτε ένα μέρο κάματο. Πώς θα μπορέσουμε να βάλουμε πετρέλαιο για να ζεσταθούμε. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε άλλους τρόπους. Λένε μάλιστα ότι το μαγκάλι αυτό που είχανε ήταν από ένα κομμένο θερμοσύφωνα. Δηλαδή τα παιδιά φαίνεται, αν βλέπατε και το σπίτι, ε, ε, φαίνεται, ότι ήταν. Πάρα πολύ δύσκολο στο τόπο Φαντάσου επιμόνι όμως Θα μπορούσαν ίσως και να μείνουν στον τόπο τους Και να ξεχάσουν ότι πετύχανε σαν ένα πανεπιστήμιο ακριβώς. Φαντάσου Φαντάσου τι τραβήξανε για να μπουνε στο πανεπιστήμιο Και για ποιο λόγο τι... Ακριβώς, ακριβώς. Για ποιο λόγο, Γιατί ήθελαν να πάνε το καράβι της ζωής τους Το καραβάκι της ζωής τους Ένα βήμα παραπέρα Τι κόπο θα κατέβαλαν Τι ώρες θα διαβάσανε πώς Πάρα θα... πολλές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 πόσα παιδιά τελειώνουν πλέον τις σπουδές τους και ετοιμάζονται να βγουν είτε έξω, αν έχουν την οικονομική ευκαιρία οι γονείς, είτε να κάνουν μια δουλειά για την οποία... Τάξη, διαβάσαν αυτό που λες, τόσα χρόνια και τελικά χωρίς λόγο. Πραγματικά δεν υπάρχει λόγος να πας πάνω επιστήμιο πλέον. Ξέρεις αυτό, αυτό είναι κάτι που δεν είναι εύκολο. Είναι ατύχημα της φτώχειας. Ακριβώς. Είναι εκπαιδευτικό Αυτοί που σου χρωστάνε τα λεφτά στη μάνα, της mm -hmm. πληρώνουν τα λεφτά για να πάει να πάρει το πτώμα του παιδιού της που έχει πεθάνει στη Λάρισα, mm -hmm. στα ΤΕΗ mm -hmm. και δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος ε, να, να λάβει το κόστος της κηδείας, δεν ξέρω πώς να σου το πω δηλαδή, δεν... τα χάνω τα λόγια μου μωρέ Δημήτρα, συγγνώμη δηλαδή, συγγνώμη δεν ξέρω δηλαδή, Μ, Όλοι συνηθήσα... έχουμε χάσει τα λόγια μας σήμερα, πραγματικά λένε ότι το ένα παιδί δεν μπορεί καν να μεταφερθεί δηλαδή είναι τόσο πολλά τα έξοδα ε, το, τα ταΐ της Λάρισσας έχουν κλείσει σήμερα ε, πάρα πολλοί κόσμοι μου ζητούσαν σήμερα τηλέφωνα πώς να μπορέσει να επικοινωνήσει με τα ταΐ Λάρισσας για να δώσει χρήματα ναι. για να ε. μπορέσει να μεταφερθεί σε όρος αυτού του παιδιού ναι, δηλαδή, αυτό, να σας το πω αυτή είναι μια κηδεία του ελληνικού λαού Ακριβώς. για τα παιδιά του για τα Αλλά παιδιά πόσοι του πόσοι άνθρωποι πήγαν σήμερα στο νοσοκομείο ε, άνθρωποι άγνωστοι που δεν τα γνώριζαν τα παιδιά έτσι γυρνάει μωρέ αυτός ο τόπος αυτός, αυτός ο τόπος γυρνάει από αυτό ρε Δημήτρα και χαίρομαι πάρα πολύ που μου το λες <laughs> έλεγα ότι μου λειπε αυτό Ξέστηνο, ούτε στα διαδίκτυα ούτε στις τηλεοράσεις ακούστηκε πολύ μακρύ και το κοντό Ξέστηνο, βγαίνει, ναι, και ναι. βγαίνει και πολύ δηλητήριο πάνω σε αυτό το πράγμα άλλοι λένε ότι Αξιλώς. λαϊκίζουμε λένε... τι έχει να τίποτα και πραγματικά. Και γιατί πρέπει να γίνεται πάντα κάτι τέτοιο κακό για να ξυπνάμε για λίγο. Αυτό είναι το θέμα. Για πολύ λίγο. Για πάρα πολύ λίγο. Αύριο θα ξεχαστεί πάλι αυτό το πράγμα όπως ξεχάστηκε και το γεγονός στην Καβάλα. Από mm. εκεί και πέρα τι θα γίνει. Νομίζω ότι με αυτό το ερωτηματικό θα κλείσω και θα σε ευχαριστήσω από καρδιά. Θα σου πω μόνο ε, ότι τα παιδιά είναι ακόμη σε πολύ κρίσιμη κατάσταση οι Είναι διασωληνωμένοι στα νοσοκομεία της να νοσ Α ακούσω παλιά και. Αφού είμαστε σε καλύτερη κατάσταση. Αλυπίσουμε να πάνε όλα καλά. Ας προθ, α προσ, προσθέσουμε α ακούσω όπω να ναι, μοιάζει, σκοντίστηκα. Μια προσευχή για αυτά τα παιδιά. Μια προσευγή ακριβώ. Όλι α... που σήμερα σε μοραγμένο. Για όποιον είναι μακριά να τις καπουλάρουν και να μπορέσουν να ξαναπάρουν τα πνευονάκια του σέρα. Να σε καλά κόσμο. Να σε καλά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμητρα. Ε, ξέρω ότι πρέπει να πάμε σε ειδήσει, δεν πειράζει. Χρειάζεται κάτι που να μαλακώσει τον πόνο και είναι παράξενο. Η μουσική του Μίκητοράκι. Η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου στο τραγούδι η πρώτη εκτέλεση της Μαρίας Φαραντούρη είναι ένας αγνώριστος εκπληκτικός πάριος στον καθρέφτησα σκητό μήπως δω τα δύο σου μάτια και το στήθος μου κρατώ, τον αφιλιτό ήσουν απαράπονο, ήμουν αυροχή μια χουφτίτσα ουρανό είχα στην ψυχή Καλό ταξίδι My User ser kan upp стädats om och stört och στη ψυχή τις μονάμαρα που η μοναδοχή τώρα δικός ουδάνω θα μας τε Kan du hitta mig? Kan du hitta mig? Kan du hitta mig? Kan du Εδώ σήμερα είναι μια μέρα πραγματικά αυτό που θα έλεγε κάποιος χωρίς να φοβάται τη λέξη Εθνικού πένθους Μια κοινωνία συνολικά μοιάζει να αποτυγχάνει Ή τουλάχιστον να αδρανεί Κρατάω από όλα σας τα μηνύματα Ένα, δυο, εντάξει Άμα βαράς βιολί, το βαράς το βιολί Λάθος έτσι Α, Τώρα θέλω να σας απαντήσω για το 12 Ειλικρά σας το λέω, δεν μπορώ να απαντήσω για το 12 Μιλήσω για το 2012, άντε Να μιλήσω για το 2013 Να μιλήσω για τα παιδιά που σήμερα, σήμερα πεθάνανε προσπαθώντας να ζεσταθούνε. Και για κάποιους άλλους που μπορεί να πεθάνουν με τον ίδιο τρόπο και να είναι και γέρι και να μην τους πάρει και κανένας μυρουδιά. Αλλά εδώ μιλάω για παιδιά που φύγανε από του διαόλου τη μαμά, από φτωχόσπιτα, με προσπάθεια τρομακτική να πάνε Μοιραζόμενα ένα φτωχοδωμάτιο σε μια χώρα όπου η δωρεάν παιδεία δεν συνεπάγεται. Δωρεάν σήτηση. Απαλλαγή από τη δυνατότητα να εργάζεσαι για να σπουδάσεις. Έπρεπε αυτό να είναι δωρεάν. Μέχρι να σπουδάσεις δεν έπρεπε να τα πληρώνει όλο το κράτος. Που δεν έχει φοιτητική εστία, Που έπρεπε η φοιτητική να λάμπει σαν το καλύτερο μονόκλινο δίκλινο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου. Αυτό πάρα να πει αγαπάω τα νιάτα μου. Και είναι δωρεάν η παιδεία. και διαμορφώνεται ο άνθρωπος. Και διαμορφώνεται η γνώση του και φτιάχνει χαρακτήρα. Αυτό είναι ένα κράτος και αυτή είναι μια κοινωνία που επιτυχάνει και δεν λέει ψέματα και δεν υποκρίνεται όταν λέει ότι αυτά που θέλω να κάνω, τα κάνω για τα νιάτα, τα κάνω για τις επόμενε γενιές Τα κάνω. Είναι μια κοινωνία που αισθάνεται τύψεις να έχει μεγαλώσει να είναι στην ηλικία μου και να έχει πάρει άλλου μισθού και σήμερα να πετύε από το παιδί, να πάει να σπουδάσει στη λάρησα, με καμένο από το μαγάλι για να πάρει τριακατοστά μετά και να δουλεύει πότε προήποτε μεσημέρι πότε βράδυ. Είναι ντροπή για μια κοινωνία να πιστεύει ότι για όλα αυτά αυτά είναι η άλλη και όχι εμείς οι ίδιοι. Δεν θέλω να πενθήσω διαφορετικά. Και δεν θέλω να δώσω καμία σημασία σε μηνύματα του τύπου να σκοτώσω τον ένα και να σκοτώσω τον άλλον και να σκοτώσω τον άλλον. Λες και ο φόνος, αμα γίνουν όλοι πιστόριους ας πούμε, θα αναστηθούν οι νέοι. Δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι η, η, η, η σύνθεση να πας παρακάτω... Ε, για γενικά πράγματα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ τα μνήματά σα. Στα αλήθεια, ανάμεσα στο κλάμα, το παράπονο και την οργή υπάρχει ένα μήνυμα το οποίο σα συνοψίζει όλου. Και λέει έστω και από συγκίνηση, ξυπνάτε ρέ. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. άμα ξυπνήσουμε εμεί, θα κοιμούνται τα παιδιά μας μα μαγει για να μην ξυπνάνε ποτέ. άμα πάρουμε εμείς μια βαθιά ανάσα, θα παρουν και τα παιδιά μια βαθιά ανάσα. Κατι με πείτε με πλακίστε. Ό θέλετε πείτε. Σήμερα, ελκρινά σα το λέω, στο πένθο και στην τρέλα δεν έννοιαζε. Λοιπόν, μην παίρνετε άλλο, γι' αυτό θα κάνω άλλη κλήρωση. Τελείωσε η κλήρωση για το εξαιρετικό βιβλίο Μέτοικος και Συμμετρία και να δείτε και το πέρασμα της σύγχρονης ιστορίας του περασμένου αιώνα με εξαιρετικό τρόπο. Υπάρχει και κάποιος που μου είπε, ναι, δουλεύει ο Τεύκρος Μιχαηλίδης στο Κολέγιο Αθηνών. Ε, και, και τι είπα να πει αυτό, ε, ναι, βεβαίως. Δουλεύει στο Κολέγιο Αθηνών και τυχερά τα παιδιά που τον έχουν Και είναι άτυχα τα παιδιά που δεν έχουν τέτοιους δασκάλους Και είναι και τυχερά τα παιδιά που ξέρουν άλλους δασκάλους Που δεν γράψαν ένα βιβλίο στον τεύριο που Παρότι μπορεί και να μπορούσαν Και που προχωράνε Σαν τα παιδιά που πήγανε στη Λάρισα και πεθάνανε Δεν πρόκειται εγώ να κάνω τέτοιου τύπου διακρίσεις Καθόλου σε σχέση με το βιβλίο του Τέφκρου Μιχαηλίδη. Είναι εκπαιδευτικός, εξακολουθεί να πηγαίνει σε ένα σχολείο, τυχερά τα παιδιά που τον έχουν και θα ήταν και τυχερά τα παιδιά που δεν τον έχουν δάσκαλο αλλά θα έπρεπε και θα μπορούσαν και στα τα παιδαεγωικά Ινστιτούτα τέτοιου είδους εκπαιδευτικά βιβλία να τα δίνουν και να τα μοιράζουν στα σχολεία και να τα διαβάζουν. Λοιπόν, αντί να κάθεστε και να λέτε σε κάθε κοιδία κείτατε μίσα και τη δείξα γιατί φοράει κάτι πέρλε, γιατί έτσι δεν γίνεται η Πανάσταση, με το να κάθεστε και να βλέπεις μια κοιδία όπου ένα λαό φίλη να πενθεί και ευτυχώ έχει ακόμα και αισθήματα και καρδιά και πενθεί. Η πλειονότητα στην Ελλάδα, σήμερα πενθεί και η πλειονότητα στην Ελλάδα δεν έχει αποκτηνωθεί και αισθάνεται ότι είναι σε θέση να μπει στη θέση αυτονών που χάσαν αυτά τα παιδιά. Είμαι σίγουρη. Είμαι σίγουρη για αυτή την πλειονότητα. Είτε εκφράζεται είτε δεν εκφράζεται. Και το αν ξέρανε ή δεν ξέρανε πάλι ευθύνοι των γονιών ήταν. Τι γίνεται με το μαγάλι. Γιατί δεν προεστιμάστηκε αυτή η γενιά για αυτό που έρχεται. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν προετιμάστηκε αυτή η γενιά για αυτό που τις σκάβανε. Τι σκάβανε το λάκκο. Είναι σαν τα τραγούδια που σας παίζω κατά καιρούς. Είναι οι είναι. Ο 1762, ο 1441, ο 1000, ο 4636 και ο 0900. Καλή ανάγνωση. Και πάρτε να πείτε κανένα σχόλ Να δούμε αν είμαστε στην ίδια ρότα και αν μας αρέσουν τα ίδια πράγματα όταν είναι και τόσο ωραία ε, ξεστραβωτικά Πάρτε μια βαθιά αναπνοή και αμέσως μετά το τραγούδι θα προκηρύξω τον επόμενο διαγωνισμό τώρα διαγωνισμό. Τέλος πάντων, κλήρωση, έτσι για να παίρνουμε μια αναπνοή Η στίχη είναι του Δημήτρη Τουλέντζου, σύντροφος καλός που επιμένει να γράφει Μουσική του Μιχάλη Τερζή Στο τραγούδι η Μαρία Σουλτάτου, το τραγούδι λέγεται Τα Τύχη και λέει Όλα όσα συζητάμε αυτή τη στιγμή για αυτούς τους φοιτητές και αλλιά από τις μανάδες και αλλιά από τις πατεράδες που έχουν παιδιά και ζουν κάτω από τις ίδιες συνθήκες και αλλιά από τις μανάδες και από τις πατεράδες που έχουν παιδιά που δεν ζουν κάτω από τις ίδιες συνθήκες και που δεν ξέρουν απ' όταν το πρωί θα τους κληρώσει Αυτά τα τύχη τα γκρεμίσαν τ Με ψυχή και μυαλό της γης τα ταπεινοί και οι κολλασμένοι αυτοί που θέλανε να αλλάξουν τη ζωή και ζουνε τώρα μοναχοί και ξεχασμένοι Go Κρεμισαν ή τρέλλη όλη τη γρήση τα κολασμένη που θέλαν να αλλάξουν τη ζωή και ζουν τώρα μοναχία και ξεχασμένη. Κάποιε μου γράφει έγινα σχολιασμό που δουλεύει ως Τι λες, Έχει πολύ μεγάλη σημεσία αυτό που δουλεύει το γεγονός ότι παραμένει δάσκαλος θα μπορούσα να κάθετε και να παναπάβατε σε δόξη συγγραφέα Δεν σας καταλαβαίνω ώρες, ώρες καθόλου ειλικρινά σας το λέω και δεν σκουπεύω στα αλήθεια ε, εντάξει ε, θα μπορούσα σήμερα να είμαι πάρα πολύ χαρούμενη Αλλά είναι τόσο υποκειμενικό και τόσο προσωπικό και ως τόσο αφορά στα πτώματα των παιδιών στη Σερβία που είδα πριν από πάρα πολλά χρόνια 14 χρόνια μετά. Πάμε, λοιπόν, στο διαγωνισμό. Δεν μπορώ. Είμαι σε πένθος σήμερα. Έχω αποφασίσει να είμαι σε πένθος. Είμαι ελεύθερος άνθρωπος, δημοσιογράφος και πολιτικός. Ευτυχώς σε ένα σταθμό που δεν μου λέει τι να πω. Και έχω αποφασίσει σήμερα μαζί με όλους όσους το επιθυμούν να πενθώ. Θα πενθώ σε αυτή την εκπομπή όπως μπορεί να πενθήσει κάποιος το ραδιόφωνο. Και υπάρχει και κάποιος εύστοχος, κόφτε το. Διότι τώρα το διεπιπιπτικό συμβούλιο Απαγορεύει να μιλάτε για εξαθλειωμένους Έλληνες Είναι αυτή η πίκρα που βγαίνει Όταν ξέρεις, ξέρεις να ξεχωρίζεις τη σάτυρα Από τη σάτυρα Και κυρίως τη σάτυρα από την Παλαφάρα Λοιπόν ο επόμενος διαγωνισμός είναι όπως σας τον έταξα Γιατί παραπονιέστε και λέτε Ότι δεν μπορεί να παίρνουν μέρος στο διαγωνισμό Μόνο αυτοί που στέλνουν SMS Έτσι λοιπόν έχω 10 βιβλία από τις εκδόσεις Λιβάνη. Είναι πάντα γενναιόδωρος ο Λιβάνης εδώ που τα λέμε, μας δίνει πολλά βιβλία και έτσι μπορώ να κληρώσω πέντε βιβλία για αυτούς που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό μας τώρα με το τηλέφωνο, δηλαδή στέλνοντας στο 54% αφού γράψουν μπροστά real αυτό που θα σας πω και πέντε από αυτούς που επικοινωνούν μαζί μας μέσω υπολογιστών πολύ ενδεχομένως και στα πέντε σημεία του ορίζοντα. Το βιβλίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, είναι του Πάολο Κοέλιο Και νομίζω ότι και το όνομα του συγγραφέα αλλά και το θέμα κυρίως είναι αυτό το οποίο μπορεί να συγκινήσει κόσμο και να τον κάνει για να ξεχαστεί ή να τον κάνει να θυμηθεί ή να τον κάνει να σκεφτεί. 14 Ιουλίου του 1099 ενώ η Ιερουσαλήμ προετοιμάζεται για την εισβολή των σταυροφόρων ένας Έλληνας γνωστός ως κόπτης συγκαλεί σε συγκέντρωση νέους γέρους άνδρες και γυναίκες της πόλης. Το πλήθος αποτελείται από Μου. Φαντάζομαι ότι θα λένε χρησε βιβλίε τώρα. Χριστιανούς, Εβραίους και Μουσουλμάνους Φτάνει στην πλατεία, πιστεύοντα που θα ακούσει μια ομιλία για το πώς να προετοιμαστεί για τη μάχη. Όμως ο κόπτης δεν θέλει να του πει αυτό. Όλα δείχνουν πως σε η Ήτία, αλλά ο Έλληνα θέλει απλώς να παρακινήσει τους ανθρώπους να αναζητήσουν τη Σοφία που υπάρχει στην καθημερινότητά τους και έχει σφυριστηθεί από τις προκλήσεις και τι δυσκολίε που αντιμετωπίζουν. Πιστεύω πω η πραγματική γνώση βρίσκεται στι αγάπη που ζούμε. Σες απώλεις που εφιστάμεθα στις στιγμές της κρίσης και της δόξης και στην καθημερινή συνύπαρкси με το αναπόφευκτο του θανάτου το χειρόγραφο της Άγκρα είναι μια πρόκληση να συλλογιστούμε τις αρχές και την ανθρωπιά μας εγώ σε αυτό το σημείο πρέπει να διακόψω για διαφημίσεις και να ευχαριστήσω την αδελφή μου που χωρίς να έχουμε εννοηθί εκφραστής και αυτή με τον τρόπο της Και ο καθένας αυτό το μεταρίζει του του συλογικού υποσυνίδητου σήμερα είναι πολύκοnda σε τέτια εστίματα τα γράψετε λοιπόν Και η μεν και η δε. Και οι επικοινωνούντες με το τηλέφωνο. Και οι επικοινωνούντες θα γράψετε για να πάρετε ε, μέρος άκρα, αντί για το για ένα, ολόκληρο το χειρόγραφο της άκρα για να μην σας βάζω δύσκολα. Θα γράψετε άκρα. Ε, δεν μοιάζει να φάνε κεφαλαίο, πόλοι είναι. Λοιπόν το χειρόγραφο της άκρα θα γράψετε real, θα αφήσετε κενό, άκρα και θα το στείλτε στο 54%. Ή θα γράψετε άκρα στο τέλος ή στην αρχή του μηνύματος Με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή για να μπορώ να σπάσω την κλήρωση στα δύο για πέντε και πέντε βιβλία Πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα βγω από αυτές Με αυτό που μπορεί να λέει ένας τίτλος καταπληκτικός Χρειάζομαι αγάπη Η στίχη η μουσική είναι του Μάνου το Στο τραγούδι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου Μα χρειάζομαι αγάπη, χρειάζομαι σένα Δεν σε βρίσκω ακόμα γιατί δεν βρίσκω εμένα Χρειάζομαι, αγάπη, χρειάζομαι σένα, δεν σε βρίσκω ακόμα, γιατί δεν βρίσκω εμένα. Μα χρειάζομαι κάποιον, χρειάζομαι σένα, δεν σε βρίσκω ακόμα, γιατί δεν βρίσκω εμένα. Να αποκτήσω συνήθειες που καθόλου δεν θέλω Μα τις παίρνω ευχαριστώ Αφού φοβάμαι να χάσω Κι έτσι ανήκω σ' αυτούς καλή θα την πιάσουν Μία απόψε κυρί. Χρειάζομαι αγάπη, χρειάζομαι σένα, δεν σε ακόμα γιατί δεν βρίσκω εμένα. Χρειάζομαι κάποιο, χρειάζομαι σένα, δεν σε βρίσκω ακόμα γιατί δεν βρίσκω εμένα. Δεν βρίσκω ακόμα γιατί δεν βρίσκω εμένα. Παρακρίνομαι καραπί, χρειάζομαι σένα. Δεν σε βρίσκω ακόμα γιατί δεν βρίσκω εμένα. Παρακρίνομαι καραπί, χρειάζομαι σένα. Κυριολεκτικά θα βουτήξω στην τύχη. Τα μηνύματα είναι ένα πάκο ολόκληρο. Νομίζω από αυτά που θα βγάζανε από μόνο του ένα βιβλίο για να το στείλω και να το τρύψω στα μούτρα μερικών ποιοι είμαστε Έλληνες. Αλήθεια σας το λέω. Είμαστε κάτι παραπάνω από αυτό που μας μάθανε να βάζουμε τον πύχη του εαυτού μας. Ε, δεν φαντάζομαι επίση για να λύσω μια παρεξήση ότι κάποια από εσά που παίρνουν μέρος Δια του ε, ηλεκτρονικού του υπολογιστή και του ηλεκτρονικού μήνυματο να πρέπει να τηλεφωνήσετε κιόλας για να πάρετε μέρο όμω. σκοπός είναι κάποιοι στέλνουν μηνύματα και κάποιοι που δεν μπορούν να βρίσκονται πάρα πολύ μακριά ή δεν έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να στείλουν ε, ε, ένα μήνυμα. Άρα λοιπόν, δεν χρειάζεται παραγράψτε άκρα στο μήνυμά σα τίποτε άλλο. Να έρθει με το email. Όποιο θέλει και θέλει να το στέλνει ιελ, κενώ, no, άκρα και το στέλνετε στο 54%. <συγχω> Συγχωρήστε μου την γενικευμένη Αξιοπρεπή συγκίνηση που αντανακλάτε Και μακάρι να είμαι σε θέση να τη μεταφέρω σε ένα βαθμό Α, Τυχαία θα τραβήξω μερικά μηνύματα Και μετά σας έχω όλους, όλους, όλους και όλες που στείλατε μηνύματα Ένα εξαιρετικό μουσικό δώρο Και νομίζω ότι θα σας επιτρέψει στα αλήθεια Είτε να κλείσετε τα μάτια, αν δεν οδηγείτε Είτε να κοιτάξετε ένα ουρανό και είναι μέρα για να φαντάζεστε αστεράκια τα παιδιά που καθήκανε. Είτε αυτούς που λέτε ότι για το Γρηγορόπουλο που ήταν θύμα μιας σφαίρας βγήκε κόσμος στο πεζοδρόμιο, που είναι οι νέοι μας, που είναι οι φοιτητές μας, που είναι ο κόσμος που έπρεπε να βγει για αυτά τα παιδιά. Παιδιά, βγήκε ο κόσμος, σηκώθηκαν, κλείσαν τα ταιή της Λάρισσας, στα αλήθεια πενθούνε, δεν είναι, δεν είναι αυτό που φαίνεται. Και δεν είναι οπωσδήποτε μια απορία που θα τη δείξει το CNN με κεράκια Το έχουμε δει και για άλλε περιοχέ και για άλλους λαούς... και την ίδια ώρα που ήταν τα κεράκια μετά από μια εβδομάδα, μετά από πέντε μέρε, μετά από έξι, ξαναπιαστεί στο άλλο φαξίδι. Άρα ο τρόπος με τον οποίο ο καθένα πενθεί μπορεί να μην είναι εντέ και καλά δημόσιο. Εγώ αυτή τη δημόσια δουλειά κάνω εδώ, είμαι και έτσι θα εκφραστώ. Αν θέλετε πολιτική ανάλυση και με τον τρόπο που μπορεί ο καθένας να την κάνει. Η ελκρινά σα το λέω. Ούτε νόημα έχει να γεμίσουν τα Twitter με, με, με πέντη συμβουλέ. Αλλαγές μεγάλες πρέπει να γίνουν θεμελιώδεις, και στο μέσα και στο έξω. Θεμελιώδεις αλλαγές. Θεμελιώδεις. Να επαναποκτήσουμε την αξία της ζωής. Ο, ο Κώστας γράφει όλο αυτό ο δημόσιο του που πνίγει τώρα τον κόσμο τα ξεχαστί μπροστά στο φόβο της απώλειας της ίδεξης του μισθού και της απώλειας της ιδιοκτησίας κατά τον φανατικό αναγνώστη του Marx. Άδικο δεν έχεις. Στο θεσείο του Marx βέβαιας. Η νίκη. Είμαι χαρούμενη που μπορώ να κλείω για αυτά τα παιδιά χωρίς νατρέπω με οποιοδήποτε τρόπο ότι έχω συμβάλει στο θάνατό τους. Οι γονεί μου δεν είναι σαν ένα που κυνήγησαν το χρήμα και φύλακαν κατημένε ποδιές για να επιβιώσουν. Φτωχείο οι περίφανοι μέμαθαν να μην συμβιβάζουμε με την κοινή λογική όταν αυτοί ήταν άδειο για πολλού λίγου. Κάποιοι σήμερα δεν δικαιούνται να πενθούν, δεν ενώ πολιτικά πρόσωπα, ενώ συνανθρώπου δίπλα μας που όταν τους μιλάς για κάτι πέρα από το χρήμα σε θεωρούν γραφικό. Σου λένε ωραία όλα αυτά, αλλά δεν γίνονται. Τι φρίκει να προσκυνάει τόσο πολύ γύρω μα ένα ακολόγαρτο, ενώ το νομίζουμε. Στη στιγμή που το χαρτί χαρτίγια έχει προσφέρει περισσότερα στον πολιτισμό μας. Να σου πω τι εξάδει, αδύνατο. Ρώτησαν κάποτε τον κάντι μου θυμίζει ο Άλεξ. Τι γνώμη έχετε για το δυτικό πολιτισμό και εκείνο απάντησε νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλή η ιδέα. Δηλαδή αντιχηλοποιηθεί. Να κιδευτούν δημοσιοίδα πάνη τα παιδιά τουλάχιστον αυτό. Εκπαιδευτικοί δαπάνη. Και επομένω δημοσία. Εκπαιδευτική δαπάνη. Είναι δουλειά του τείγκ, του Πανεπιστημίου του Υπουργείου Παιδείας ε, Λες Μπάμπη για το πιτσιρικά που έφαγε ο Μπάτσος Κάκη Αθήνα για τα παλικάρια που έφαγαν ο Σαμαράς ο Μπένι και ο Κερατάς ο Κουβέλης μ, και ο Καφένας και κάθε μια από μας Έλα στο μεγαλείο σου καλοβράδυ κυρία μου Εγώ αν ήμουν πατέρας των παιδιών θα έπαιρνα πολλούς μαζί μου Ε, ηρεμίστε. Ακούστε Δεν απαντάτε με το θάνατο στο θάνατο Μέρες που έρχονται Σε δυο μήν Θυμηθείτε για τις μανάδες και τους πατεράδες μια κουβέντα «Ω μου έαρ, γλυκή δατών μου τέκανο» Και θυμηθείτε και το κομμάτι του τριάμβου «Θανάτο, θάνατον πατή σας, αλλά δεν ήταν ο θάνατος του Επομένως μιλάμε μεγάλες κουβέντες. Σε όλους λοιπόν έτσι ενδεικτικά διάβασα μερικά Είναι τόσα πολλά που θα δικήσω πολλούς έτσι ενδεικτικά Για να δείτε το, το πνεύμα αν θέλετε Έχω να χαρίσω κάτι το οποίο έψεξε και το βρήκε η Νάνση σε μια εκδοχή που δεν την έχω ξανακούσει Η φωνή είναι της σοπράνο της Νίνας της Λοτσάρη Η μουσική είναι του Σπύρου Περιστέρη Η στίχη είναι του Μίνωος Μάτσα Είναι η ωραότερη ρεμπέτικη καντάδα Γραμμοφωνήθηκε το 1936 Πολλοί από τους σύγχρονους ρεπετολόγους θεωρούν τη μελωδία του Μινόρε παραδοσιακή της Μύρνης που διαμορφώθηκε στην τελική της μορφή βασισμένη σε ένα ξακουστό σόλο μπουζούκι του 30 με τίτλο Σμυρναίικο Μινόρε Στο πέρασμα του χρόνου παραμένει από τα λίγα τραγούδια με τις πολλές εκτελέσεις περί της 30 που αντέχει Είναι η γοητεία του κλασσικού Είναι η γοητεία και των δύο πλευρών του Αλγαίου Π η διασκευή, στα αλήθεια πολύ πειραγμένη και μάλιστα εγώ δεν την έχω ξανακούσει αλλά είναι 2002 είναι εξαιρετική και αναφέρομαι στο μινόρε της Αυγής έτσι για να τιμούμε τα πένθη μας με αυτό που μπορούμε με τη μουσική μας για αυτά τα παιδιά που είναι στον ουρανό ήλικρινά σε όλους για να καθαρίζει και η λέξη Αυγή Δυο φοιτητόπουλα που φύγανε στη Λάρισα, από ασφυξία και αναμαγκάλι, 2013, Ελλάδα, Ευρώπη, είναι ο Σάβας και ο Νίκος. καλά τους ταξίδι. Για τα τρία που πρέπει να σταυροκοπηθούμε, ο Γιώργος ο Αλέξανδρος και ο Λευτέρης. Εν τύπωση ότι και εσείς μπορείτε να το καταλάβετε, Ξέρετε, η συγκίνηση και μια φορά περνά και στα κουμιά. Κυμαστε εδώ όλοι στα αλήθεια, πολύ μαζεύει και τα μικρόφωνα έχουν άλλη σημασία και η ίδυσία έχει άλλη σημασία. Και έχει δίκιο και ορεφίλε που μου λέει ότι ως οικονομικός μετανάστευ από την Τσεχία θυμάσαι τη γενιά του 81 να υπάρχει στο δημοτικό δημοτικότημα η μελέτη του περιβάλλοντο. Καίνα υπήρχε και ένα μάθημα για του τρόπου να θερμένε και να αναφέρεται και το μεγάλη. Και να εξηγεί πράγματα και λέει ότι μαζί με αυτό, μαζί με τη γνώση, μαζί με άλλα πράγματα. Προφανέστα, το μάθημα έχει καταργηθεί. Ε, βέβαια, τώρα αν δεν είναι σονσωρασμένο. Έστειλε πράσινη ανάπτυξη και δεν έχει από πίσω και το αειφόρου και, και, και δεν έχει από πίσω και το ένα και δεν έχει από πίσω και το χορηγούς, σου, και ότι, αυτού του Βλέπετε συνεχώς, δίπλα. Ανθρώπους. Να, να, να υποφέρουν να ζητιανεύουν και πρέπει να αναρωτηθούμε τι πλούτο παράγουμε, ποιοι τον παράγουν ποιοι τον παίρνουν στα χέρια τους όχι για να αισθανθείτε πολίτες για να αισθανθείτε πρώτα απ' όλα άνθρωποι άνθρωποι λοιπόν πρέπει να περάσω σε διαφημίσεις θυμίζω το διαγωνισμό γράφεται real, άκρα για το χειρόγραφο της άκρα του Πάολο Κοέλιο Πέντε βιβλία θα κληρωθούν σε όσου στείλουν το μήνυμα στο 54% και πέντε βιβλία θα κληρωθούν σε όσου στείλουν το μήνυμα του διά των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Α, πάμε σε διαφημίσεις γιατί είναι και μεγάλο το διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσω μετά θα τα πούμε. Ειλικρινά σα το λέω είναι από τι στιγμέ. Και το είδος Και το ύφο και την ώρα και το αντικείμενο συμμετύνεση εκπομπή που θα επιθυμούσα να μην υπάρχουν διαφημίσεις. Αλλά το από αυτό θα περνθεί στο διάφοροι τη Που τους Εκλέψαν... Λοιπόν, ξέρετε η συγκίνηση το μοίρασμα του πένθους είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα σας σύναξη για να μπορούν οι άνθρωποι να σκεφτούν οι αξίες της ζωής Ξανακάνω έναν μικρό εράνισμα των σχολείων σας Ο του Τσούκολες γράφει μπήκαν στην πόλη οχτρή. Αυτό είναι η αλήθεια Μένα το πρόβλημα μου πάντα είναι καιρικό πορτα. Και οι εχθροί από μέσα δεν μπαίνουν πάντα παίξω οι εχθροί. Ο κόστος του κάβουρας γράφει ηλοφωνία φετητών. Η δωρεάν παιδί Ελλάδα είναι τη μόρφωση και η μόρφωση να πάγει και το μόνο που δεν θέλει το σύστημα είναι ελεύθερο σκεφτώ δικαιτέκια Έχεις δίκιο Δωρεάν παιδί σημαίνει ότι ο έχει τι ευκαιρία με τον Έχεις δίκιο. Κάτι και πάλι δεν είναι γιατί σύστημα είναι δίκιο. το βιβλίο. Οπότε σήμερα θα έχεις και κάτι να θυμάσαι. Ε, ο Γιώργος λέει ότι ε, γιατί να μην είμαι ε, χρειαζόμαστε τι, τι είναι, να, μην, να είμαι στην κυβέρνηση σε ποια κυβέρνηση. Μες στην ντουρλα αυτού του πένθους εγώ να είμαι στην κυβέρνηση. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Την άλλη κυβέρνηση. Ο άλλος μου γράφει, ονομάζομαι Γιάννης με 31 χρονών ε, σε Σε κάποιο είδος επανάστασης αναφέρεστε Ναι, αναφέρομαι σε κάποιο είδος επανάσταση Για λαϊκή επανάσταση μιλά. Εκτός να θεωρήσω ότι η επανάσταση είναι να μαζευτούμε εκατό χιλάζεις Και να φανάσουμε βαν φαγκούλο Μετάφραση αιγαμίσου Ή αντέστεγα μυθήτη Πεπεγκρίλο Μαζική αγανάκτηση Ξέρεις πότε να άνοιξε κανένας χωρανός Από τη μαζική αγανάκτηση Σκέτια αγανάκτηση. Να να κάποια Ξ Ξέρεις να λύγεις σε κάπια sideroverga; Ξέρεις να έπεξε που θ'ένα το βέτο; Ξέρεις να φτιάχτηκε που θ'ένα γαναμόλιδι; Ξέρεις να γράφτηκε κάπου ένα βιβλίο; Ξέρεις να μάθες μια μάνα για να της κατίζεις; Ξέρεις μια νοσοκομείο, σου φιλεί την αναπνοή, για να φαναζίς πoną το νήχτη στον νοσοκομείο; Φτάνει η αγανάκτηση για αυτά; Ή ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να δούμε τον κόσμο ο καθεις mm. κατά τις δυνάμεις του στον καθεναν; κατά τις ανάγκες του τώρα αυτό αν θες να μεταφράσεις πολιτικά σου είναι εξαιρετικά εύκολο και ευτυχώς υπάρχουν και αίμονοι που δεν το πούλησαν Γράφετε λοιπόν γιατί ένα τραγούδι θα προλάβω ίσως 1,5 να παίξω και επειδή φτάσαμε στην εποχή όπου χωρίζουμε τους ανθρώπους με άλλο τρόπο και επειδή τα παιδιά που χάθηκαν στη Λάρισα χάθηκαν προσπαθώντας στα αλήθεια να σπουδάσουν και δι' να βελτιώσουν τη ζωή τους Πεινώντας, διψώντας, κρυώνοντας και θυσιάζοντας ώρες νιάτα χρήμα και κόπο γονέων και επειδή αυτό είναι όμορφο, όμορφο, είναι ωραίο πράγμα αυτό, είναι ωραίο Δεν μπορούμε να το μολύνουμε ούτε με ηρωισμούς ούτε με ψεύτικες τοποθετήσεις Είναι θύματα μιας λάθος αντίληψης για αυτό που λέμε κοινή ζωή Γράφτε λοιπόν εσείς όσοι θέλετε άκρα, real, κενό, no, άκρα 54% για να κάνω και την κλήρωση μετά αμέσως το επόμενο τραγούδι και εγώ θα σας γυρίσω πίσω εκεί που οι άνθρωποι ξέραν να ενώνονται κοινωνικά στα δύσκολα και είναι μάθημα για όποιον μπορεί να του βγει η κακία και να ξεχνάει το έμα παντού κόκκινο το τραγούδι λέγεται το μάγκας και ο πρόσφυγας και ευχαριστώ πάρα πολύ την Άνση που σήμερα είχε Πολύ προσέγιση διά του ρεμπέτικου σε αυτό που λέμε, πραγματικότητα, παιδί μου, πόνο. πόνο. Σε αυτό που νιώθει μόλι μας για τα, τρία, για τα δύο παλικάρια που χάθηκαν και τα τρία που χαροπαλεύουν. Ο Μάγκας και ο πρόσφυγα είναι σε στίχου κόστο φέρει και μουσική, εξέχεια μουσική και η στοιχεί τη θέση παναγιό του. Στο τραγούριο Θοδωρή Παπαδόπουλο και η Χρυσούλα Χριστοπούλου. Το ζευγάρι αυτό μας έχει στα αλήθεια φτιάξει πολύ ωραία πράγματα. Έχει δημιουργήσει πολύ ωραία μουσική. Αυτό το τραγούδι που θα ακούσετε σήμερα, ο Μάγκας και ο Πρόσφυγας, είναι μαζί με άλλα πολλά δημιουργημένα από το Φέρη και την Παναγιώτου για την μουσική εκδοχή του έργου Ρεμπέτικο. Είναι όμως, προσέξτε, τραγούδι κλειδί της ιστορίας που διαπραγματεύεται την κοινωνική ελληλεγγύη ως μέσα Είναι αλβανική λέξη, αλλά την καταλαβαίνουμε όλοι. Όπως άλλοι καταλαβαίνουν τις δικές μας λέξεις. Το ντεμόκραση ας πούμε. Που αναπτύχθηκε ανάμεσα στους και τους περιθωριακούς του Πειραιά μετά το 1922 γιατί να μην αμφιβάλλεται ταξικά, φιλετικά και ρατσιστικά όταν έφτασαν οι δικοί μας πρόσφυγες το 22 από τις μέρνη, οι ίδιοι άνθρωποι το ίδιο αίματος και τις ιδίες κουλτούρας τους αντιμετώπισαν εν πολλής σαν να ήταν Αυγανοί Πακιστανοί και Αλβανοί του σήμερα από μένα σε όλους Αν είσαι και χεις το μυστικό σου, το När t referred upp μπροστά λεμόνα δικά και συμπατριτά με καψές μπαμπέσικα και αδικά έχω μια θαλάσσα μπροστά το βουναλάκι πίσω και εδώ με ένα παραπονό αμάν αμάν το πόνο Kristinfyr Dram intena vinna under kär Jin och jag kan tänka draböj ni che sto opporro ma si son avoltato Εγώ φθάνου στο τέλος αυτής της εκπομπή και με υποχρεμένη η σπάνια του κάνω να πατήσω πάνω στο τραγούδι. Το ξανακούσουμε ενδεχομένω στην επόμενη εκπομπή. Υπάρχουν διαφημίσει πριν από το Δελτίο ειδήσεων. Να ευχαριστήσω σήμερα την Μαρία ψάλτη που ήταν στον ήχο, την Ελσύνη τη Λιοπούλου και τη Βανάριζη που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Την αδελφούλα μου που έπιασε το πνεύμα των καιρών και το βάρω των ψυχών αυτών των ημερών. Να ευχηθώ σε όσου έχουν και όσου δεν έχουν παιδιά να πως έχουν δύο τα χάσανε και τρία παλεύουν και όλα αυτά για το μεγαλύτερο αγαθό που υπάρχει στον άνθρωπο να μπορεί να γίνεται καλύτερος μέσα από τη γνώση δηλαδή σπουδάζοντας Αναγέλω τους νικητές στα SMS οι νικητές είναι ο 4562 ο 8811 ο 3200 ο 7666 και ο 5051 στα mail οι νικητές είναι ο Χρήστος Κουτρουμάνος η Κέτη Κουργιαλίδου ο Τάσος Σαμπατζόγλου ο Άγης Κάκιας και ο Νίκος Σκαρμαίας Να καλά, να περάσετε καλά και κυρίως όταν στεγνώσουν τα δάκρυα να υποσχεθείτε στον εαυτό σας ότι δεν θα πρέπει να τα ξαναχίσετε για τέτοιο λόγο Καλώς αυτό κυρίκο